Ερχόμαστε αμέσως λοιπόν στο θέμα μας. Προχτές είχαμε ερμηνεύσει τους στίχους 19 και 20 του 18ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομώντος. Και μας είχε πει ο Λόγος του Θεού μεγάλες αλήθειες, σοβαρά πράγματα για εκείνα τα θέματα τα οποία εμείς θεωρούμε μικρά και ασήμαντα και δεν τους δίνουμε σημασία. <χω> Αναφέρθηκε ο Λόγος του Θεού για το πώς πρέπει να αισθάνεται ο ένας με τον άλλον σαν χριστιανοί που είμαστε. Και τούτο διότι, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Κύριος, δυστυχώς πάντοτε μέσα στους χριστιανούς, εμφολεύει το δαιμόνιο της ζήλιας, το δαιμόνιο της κακίας, της εμπάθειας, και ο κάθε χριστιανός δεν θέλει να βλέπει τον άλλον, να προκόβει και να προοδεύει εν Χριστώ <και> θέλουμε μόνοι μας να νομίζουμε ότι είμαστε οι πρώτοι οι ανώτεροι και αυτό δυστυχώς μας κάνει να βλέπουμε όλους τους άλλους με περιφρόνηση θα έλεγα με κακία, με ζήλια και όταν βλέπουμε τον άλλον να αγωνίζεται και εκείνος, να παλεύει και εκείνος αντί να τον ενθαρρύνουμε στον αγώνα του να προσπαθούμε να του κόψουμε τα φτερά να μην μπορεί να κάνει τα βήματα εκείνα τα οποία πρέπει να κάνει σαν χριστιανός. Μα το λέει ο Κύριος και μας το λέει ο Κύριος, σας τιμίζω στην παραβολή εκείνη του ασώτου Ιού, όπου θα έλεγα ότι σε εκείνη την παραβολή το μεν άγιο πρόσωπο, θετικό πρόσωπο είναι ο άσωτος το δε πρόσωπο το απεχθές πρόσωπο το μαύρο πρόσωπο το κακό πρόσωπο είναι ο αδελφός του είναι ο μεγάλος αδελφός εκείνος ο οποίος δεν χαίρεται όταν βλέπει τον αδελφό του να γυρίζει από τα μακρινά μέρη της αμαρτίας αλλά αισθάνεται μέσα του ότι ο αδελφός του ήρθε κάτι να του πάρει ήρθε να κερδίσει τη δόξα του ήρθε να τον βγάλει στο περιθώριο είδε ότι όλοι ασχολούνταν με τον νεκρό έω εκείνη τη στιγμή αδελφό νεκρός είναι και ανέζησε και αυτός Προσπαθεί να βγάλει όλο το άκτη του, το μίσος του εναντίον του και θυμώνει και δεν δέχεται να μπει και αυτός μέσα στο παλάτι να συγχαρεί με τον αδελφό του. Αυτή τη στάση τη, στιχώς, τη βλέπουμε εμείς ειδικά οι πάρα πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον Άγιο αυτό χώρο Εκεί που θα έπρεπε να είμαστε όλοι μονιασμένοι και αγαπημένοι, όπως ήταν οι πρώτοι εκείνοι χριστιανοί, ευθείς μετά την πεντηκοστή, που πουλάγαν τις περιουσίες τους για να μπορούν να ευρίσκονται όλοι μαζί και να τρώνε όλοι μαζί και να έχουν και να συγχαίρουν όλοι μαζί, εμείς δυστυχώς, Βλέπουμε τον άλλον, είπαμε, ως εχθρό, ως αντίπαλο, ως, ως διεκδικητή δικών μας κατορθωμάτων και πραγμάτων και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αισθανόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Κύριος μας είπε απλά πράγματα για να μας δείξει ακριβώς ότι το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει. Και εδώ στην παλιά Διαθήκη, στο χωρίο που ερμηνεύσαμε, σας το θυμίζω, αδελφός υποαδελφού αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης ο χειρά και υψηλή, ισχύει δε ως θεμελιωμένων βασίλειων, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Θυμάστε που είπε ότι όπου εσύ δύο ή κορυφή. Όλοι πρέπει να συγνιγμένοι εις το όνομα εκεί ημοι ερ αυτών. Ο Κύριος δεν θέλει να είσαι μόνος σου. Ούτε φυσικά να αισθάνεσαι ότι είσαι η κορυφή γιατί δεν είσαι η κορυφή. Όλοι πρέπει να αισθανόμαστε ότι είμαστε όχι απλώς στο έδαφος αλλά στο υπέδαφος. Όλοι θα πρέπει να αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε τίποτα χωρίς τη χάρη του Θεού. Και αλλήμωνος εκείνων που θεωρεί ότι κάτι είναι. Εκείνος θα συντριβεί. Μας το έχει πει σε προηγούμενα μαθήματα. Σε άλλο σημείο εδώ στην Παλαιά Διαθήκη θα ακούσετε που θα μας πει «Οουέ το ενοί». Αλλήμωνος τον έναν. Αλλήμωνος εκείνων που παλεύει μόνος του». Γιατί? Γιατί ο ένας πάντοτε είναι ετιμόροπος έτιμος να πέσει. Εκείνος ο οποίος θέλει την απομόνωσή του να ανεβαίνει το δύσκολο δρόμο της αρετής χωρίς προστάτη και χωρίς βοηθό και χωρίς σύμβουλο και χωρίς κανέναν δίπλα του, αυτός είναι βέβαιο ότι θα καταστραφεί». Θυμάμαι μία αγία ψυχούλα στην Αθήνα για την οποία αναφέρω στο βιβλίο μέσα που αναφέρομαι για τον το τον αείμνηστο Μια ψυχούλα λοιπόν θυμάμαι μας έλεγε μία σοφή κουβέντα Κάποιος λέει δεν είχε φίλο να μιλήσει και κουβέντιαζε με τον παστούνι του Ακριβώς για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος Πολύ περισσότερο ο χριστιανός έχει ανάγκη συμπαραστάσεως, έχει ανάγκη ενός φίλου, πραγματικού φίλου, ο οποίος θα τον βοηθήσει στις δύσκολες στιγμές, θα τον σπρώξει λίγο, να ανέβει λίγο πιο περισσότερο, αλλά και θα τον συγκρατήσει όταν θα πάει να κάνει τολμηρά βήματα τα οποία εγκυμονούν κινδύνους. Αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης ο χειρά και υψηλή. Ο άλλος δεν είναι αντίπαλο, ο άλλος είναι αδελφός σου. Όπως σας είπα προχτές, γεννημένοι όλοι μας από την ίδια κοιλιά, από την ίδια μήτρα, την Αγία Κολυμβήθρα, από την οποία γεννώνται όλοι οι χριστιανοί. Επομένως δεν μας χωρίζει τίποτα, Πολλά κοινά σημεία μπορούμε να βρούμε, αλλά σημεία τα οποία θα μας διχάζουν και θα μας ξεχωρίζουν, δεν υπάρχουν. Επομένως, έχεις ανάγκη τον διπλανό σου. Μην το πάρει αυτό σαν ταπεινωτικό. Πάρτο υπεύθυνα σαν χριστιανός ορθόδοξος. Έχεις ανάγκη τον διπλανό σου. Ο διπλανός σου είναι δώρο του Θεού. Ο Χριστιανός, ο άλλος Χριστιανός, είναι εκείνος ο οποίος εστάλει από τον Θεό σε σένα κοντά, για να σε βοηθήσει στη δύσκολη στιγμή σου. Και πιστέψτε με ότι αν σκεφτείτε όλοι σας, όλοι σκεφτείτε το πώς βρίσκεστε μέσα στην εκκλησία, το πώς. Πηγαίνετε για εξομολόγηση το πως γνωρίσατε τον Κύριο είμαι βέβαιος ότι όλοι μας έχουμε να θυμόμαστε κάποιο πρόσωπο το οποίο ήρθε μας άγγιξε μας έσπρωξε, μας συμβούλευσε, μας κατεύθυνε μας οδήγησε, μας στο πνευματικό μας το κήρυγμα μας την εκκλησία και επομένω εδώ ακριβώς φαίνεται η βοήθεια και ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο άλλος, ο διπλανός μας, ο συγχριστιανό, αυτός ο οποίος εδώ, τον οποίο η Αγία Γραφή τον ονομάζει αδελφόν. Όταν είσαι ενωμένος με τον άλλον, σαν μια γροθιά, δεν χρειάζεται να μου το πει ο λαός, το λέει και ο λαός βεβαίως. Αλλά δεν περιμένω να μου το πει ο λαός αφού μου το λέει ο Κύριος. Είσαι ως πόλη ο χειρά. Αυτός ο αρμός. Αυτή η σχέση, η αδελφική σχέση που σε συνδέει με τον άλλον σε κάνει άρρηκτο τείχος. Δεν πέφτεις με τίποτα. Γιατί ακριβώς όπου δύο ή τρει συγνιγμένοι στο εμόν όνομα εκεί είμαι και εγώ λέει ο Κύριος εν μέσω αυτών. Δεν είναι μόνο η δύναμη των δύο ή των τριών, είναι και ο αρμοστικός κρίκος που λέγεται κύριο Σίμων Ιησούς Χριστός. Και μετά από αυτό, το πρώτο στίχο, είδαμε και τον δεύτερο, το στίχο 20, που μας είπε και μας διεχώρησε ο λόγος του Κυρίου, την πνευματική τροφή από την ηλική τροφή η υλική τροφή γεμίζει την κοιλιά μας είπε η πνευματική τροφή όμως γεμίζει την καρδιά και αν με ρωτήσεις από τα δυο ποιο είναι προτιμότερο η κοιλιά ή η καρδιά δεν θα περιφρονίσω την κοιλιά διότι και αυτή έχει την αξία της και το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος έχει και αυτό ανάγκη διατροφής έχει και αυτό ανάγκη συντήρησης αλλά αν με ρωτήσει ποιο προηγείται αν με την εκείνο το οποίον οφείλουμε να προσέξουμε πρώτο και περισσότερο αυτό είναι η ψυχή, η καρδιά διότι η ψυχή, την καρδιά θα παραδώσει στον Κύριο. Το σώμα εδώ θα μείνει. Το σώμα θα απέλθει και θα αποσυντεθεί ή στα εξών συνετέθη. Αλλά η ψυχή, η καρδιά είναι εκείνη η οποία δεν πρόκειται να πεθάνει. Δεν πρόκειται να σβήσει, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Η καρδιά έχει αιώνια υπόσταση, αιώνια ζωή και αυτής της ζωής αλλήμωνο εάν την περιφρονίσουμε αλλήμωνο εάν δεν δώσουμε σημασία όπως δυστυχώς γίνεται το βλέπουμε όλοι περισσότερο ενδιαφερόμαστε για το σώμα και λιγότερο για την ψυχή όχι αδερφοί μου όπως κάποτε διάβαζα το σώμα είναι το κλουβί και η ψυχή είναι το πουλί. Και αν με ρωτήσεις από τα δύο ποιο έχει αξία φυσικά δεν έχει το κλουβί. Δεν είναι εκείνο το οποίο θα το προσέξεις περισσότερο από το πουλάκι το οποίο είναι μέσα. Διότι το πουλάκι θα σου δώσει τη χαρά. Εκείνο θα κελαιδήσει, Εκείνο περιμένεις να ακούσεις το κλουβί είναι ένα άψυχο πράγμα και το οποίον και αν ακόμα το προσέχεις και πρέπει να το προσέχεις και να το περιποιήσει είναι και αυτό για το καλό του πουλιού που είναι μέσα. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η σχέση μεταξύ ψυχής και σώματος. Και το σώμα έχει την αξία του, και μάλιστα πόσο μεγαλύτερη αξία θέλετε να του δώσει ο Κύριος, όταν έρχεται ο ίδιος και μπαίνει μέσα σε αυτό το σώμα... Και το αγιάζει. Και το σώμα αυτό, το άψυχο, γιατί άμα το πάρει σαν σώμα μόνο, σαν σώμα μόνο, άψυχο είναι. Δεν έχει τίποτα. Δέστε το, όταν πηγαίνουμε τους νεκρούς μέσα στην εκκλησία, έφυγε η ψυχή, τι είναι, ένα κουφάρι είναι. Το οποίο είτε το πειράξει, είτε το χτυπήσει, είτε του χαμογελάσει, είτε του γκρινιάξει, αυτό παραμένει άψυχο, απαθέ, ακίνητο γιατί ακριβώς λείπει το περιεχόμενο λείπει η ψυχή που δίνει αξία στο σώμα σε αυτό λοιπόν το σώμα για βάλτε με τον νου σα για να δώσει ο Κύριος αξία έρχεται να μπει ο ίδιος μέσα με το σώμα του και με το αίμα του κατά την ώρα της Θείας Κοινωνίας με την οποία Θεία Κοινωνία δεν αγιάζεται μόνο η ψυχή αυτή πρωτίστως αλλά και το σώμα. Γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος μας άφησε ως πολίτη μου στις αυρούς πίσω τι? Τα σώματα των Αγίων. Μας άφησε τα ιερά τους Λύψανα. Μας άφησε τα χέρια τους, τα πόδια τους, τις Αγίες κάρες τους. Ακριβώς διότι όλα αυτά αγιάστηκαν επειδή μέσα σε αυτά υπήρχε μια Άγια ψυχή η οποία αγωνίστηκε και μαζί με την ψυχή αγιάστηκαν και τα μέλη του σώματος και όχι μόνο τα μέλη του σώματος ακόμα και τα ρούχα του αγιάστηκαν της υπεραγίας Θεοδόκου την προσκυνούμε την Αγία Ζώνη της την Αγία Εστίδα της σε άλλου Αγίους την προσκυνούμε το παπούτσι του σε άλλον Άγιο την προσκυνούμε το ζωνάρι που είχε στον Άγιο αθανάσιο τον Αθωνή τι προσκυνούμε το κομποσκίνη του προσκυνούμε το παστούνι του όλους αυτούς όλα αυτά τα οποία ήρθαν σε επαφή σε άμεση επαφή με το Άγιο Σώμα τους το οποίο το πρόσεξαν και το διατήρησαν μακριά από την αμαρτία Ναι και το Σώμα λοιπόν έχει την αξία του περισσότερο όμω έχει η ψυχή η αθάνατη ψυχή που αλλήμωνο εάν την αφήσεις στο περιθώριο αλλήμωνο εάν δεν την προσέξεις αλλήμωνο εάν δεν ρίξεις εκεί πρωτίστως το βλέμμα σου διότι η ψυχή είναι εκείνη που θα ζήσει αιώνια όπως είπα προηγμένως η ψυχή θα παραδοθεί στα χέρια του Θεού η ψυχή είναι η ουσία του ανθρώπου Σα είπα προηγμένως αν με ρωτήσει ποιο είναι ο τιμόθεο, δεν θα σου πω ότι είναι αυτό που φαίνεται. Ο τιμόθεο είναι αυτό που δεν φαίνεται. Ο τιμόθεο είναι εκείνο που σου μιλάει αυτή τη στιγμή. Και δεν σου μιλάει φυσικά το σώμα. Σου μιλάει αυτό που είναι μέσα στο σώμα. Που άμα αυτό φύγει, ο Τιμόθεος θα πέσει χάμω Το κορμί θα πέσει χάμω Θα ισοπεδωθεί. Ποιο είναι αυτό που ακούει. Ποιο είναι αυτό που χαίρεται. Ποιο είναι αυτό που γελάει. Ποιο είναι αυτό που κλαίει. Ποιος είναι αυτός που λυπάται, ποιος είναι αυτός που προσεύχεται. Δεν είναι το κορμί. Το κορμί βοηθάει, βοηθητικό είναι. Η ψυχή όμως είναι εκείνη η οποία δίνει αξία. Αυτός είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Και ακριβώς αυτός ο πραγματικός άνθρωπος, ο ουσιαστικός άνθρωπος θα απολογηθεί ενώπιον του Θεού και διατασταστές του αλλά και δια του. Αυτά εν ολίγης την προηγούμενη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο. Και τώρα προχωρούμε παρακάτω. Στου επόμενου δύο στίχους, το στίχο 21 και τον στίχο 22. Τα λόγια που θα ακολουθήσουν, Βεβαίως, είναι Λόγια Θεού δεν ειστερούν σε τίποτα από αυτά τα Λόγια τα οποία έχουμε μέχρι τώρα συναντήσει στην πορεία των κηρυγμάτων μας και θα έλεγα ότι ούτε και υπερτερούν όλα τα Λόγια του Θεού ίση αξία έχουν μεταξύ τους όλα είναι Άγια και Πανάγια αλλά εδώ όπως σας έχω πει και άλλη φορά τα λόγια αυτά μας βάζουν σε κάποια θέματα στα οποία μέχρι τώρα ενδεχομένως δεν έχουμε δώσει την απαραίτητη προσοχή. Τα λόγια αυτά μας βάζουν σε θέματα, μας ανοίγουν θέματα τα οποία θεωρούμε με τις φτωχές μας τις ανύπαρκτες σχεδόν γνώσεις μας ότι δεν είχαν και δεν έχουν καμία αξία. Έρχεται ο Κύριος να δώσει αξία. Να δώσει αξία και μέγεθος. Και σε εκείνα τα αμαρτήματα που ενόμιζες ότι είναι τίποτα, τίποτα, παρονυχίδες. Δεν τους δίνουμε σημασία. Έρχεται ο Κύριος να δώσει αξία και σημασία σε κάποια θέματα τα οποία εθεωρούσες δευτερεύοντα και τριτεύοντα και τεταρτεύοντα και δεν τους έδινες καμία σημασία από αυτούς τις οι δύο στίχοι τους οποίους οι οποίοι θα ακολουθήσουν έχουν τεράστια σημασία από αυτής της απόψεις διαβάζω λοιπόν τον στίχο 21 θάνατος και ζωή εν χειρί γλώσσης είναι πέντε λέξεις, έξι λέξεις έξι λέξεις που άμα τις αναλύσεις θα δεις τι θησαυρούς κρύβουν μέσα τους τι λέει εκ πρώτης όψεως ο στίχος αυτός ο αιώνιος θάνατος στην κόλαση δηλαδή και η αιώνια ζωή του παραδείσου βρίσκονται στα χέρια της γλώσσας. Η κόλαση και ο παράδεισος εξαρτάται από, το, από ένα από τα μικρότερα μέλη του σώματός μας που είναι η γλώσσα. Ο θάνατος και η ζωή, ο παράδεισος και η κόλαση εξαρτώνται από εκείνα τα οποία θα πεις <coughs> είναι αυτά που μας είπε προχθές ο Κύριος θα θυμάστε τα εξερχόμενα που δήθεν μου λες ότι τους δίνει σημασία προκειμένου να μου κάνεις τον έξυπνο στο θέμα της νηστείας και να μου πεις ότι εγώ δεν προσέχω τα εισερχόμενα προσέχω τα εξερχόμενα για να δούμε λοιπόν τι προσοχή δίνεις αυτά τα εξερχόμενα για να δούμε ποια είναι η σημασία που έχεις δώσει στα λόγια σου μέχρι τώρα. Διότι λέμε πολλές φορές λόγια σαν φούσκες, πομφόλικες, δηλαδή σαπουνόφουσκες, που άμα τη φούσκα αυτή την πλησιάσεις λίγο έσκασε. Εκείνο το τεράστιο βαλόνι που ήταν μπροστά σου και νόμιζες ότι είναι ένα θερίο εξαφενίστηκε εξαφνικά σαν να μην υπήρχε. Τι είναι τα λόγια. Τα λόγια είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Τα λόγια όπως το λέει και η ή ίδια έχουν άμεση συνάρτηση με το λογικό. Λογικό, λόγια. Ή διαρίζα. Όποιος έχει λογικό έχει και λόγια. Όποιος δεν έχει λογικό δεν έχει λόγια. Επί παραδείγμα, τα ζώα δεν μιλάνε. Πες στο ζώο να μιλήσει. Κάτσε με το ζώο να κουβεντιάσεις. Ακόμα και με αυτά που λένε τους παπαγάλους, οι οποίοι οι παπαγάλοι απλώς μιμούνται. Μιμούνται, δεν έχουν γλώσσα, δεν έχουν άρθρωση. Μίμηση κάνουν της φωνής. Ακόμα και με αυτά δεν μπορεί να συνενοηθείς. Μπορεί να έχει μάθει 5, έξι, δέκα φράσεις να μπορεί να σου... Λέει κάποιες κουβέντες να το ακούς και να χαίρεσαι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει λογική. Αυτό δεν μπορεί να, να σημαίνει ότι με το παπαγάλω θα κάτσεις και να κουβεντιάσεις τα προβλήματα του σπιτιού σου. Τα λόγια προϋποθέτουν λογική. Και ο λόγος είναι μόνο προσώλ προνόμιον του ανθρώπου που είναι το μόνο από τα δημιουργήματα που έχει λογική αλλά αυτά τα λόγια θέλουν αδερφοί μου ιδιαίτερη προσοχή ναι ο Θεός σου έδωσε το λόγο να τον χειρίζεσαι για την οφέλια και την καλυτέρευση της ψυχής σου αλλά πρόσεξε, διότι ο λόγος θέλει αυστηρά προσοχή. Στο λόγο που θα πεις πρέπει να προσέξεις πολλά πράγματα. Πρέπει να προσέξεις το τι ώρα θα μιλήσεις. Δεν είναι πάντοτε η κάθε στιγμή ή κάθε ώρα... κατάλληλη για να πεις την οποιαδήποτε κουβέντα και το βλέπετε όταν είσαι μέσα σε ένα πένθος σε μια κηδεία δεν μπορείς να πεις ένα αστείο δεν ταιριάζει είναι η ώρα τέτοια η οποία σε κάνει να μιλήσεις σοβαρά να μιλήσεις αντίστοιχα με την ώρα στην οποία βρίσκεσαι είναι η ώρα εκείνη που δεν πρέπει να μιλήσεις καθόλου. Όπως τώρα. Ομιλεί ο Θεός. Εσύ οφείλει να ακούς. Υπάρχουν οι στιγμές που ο άνθρωπος πρέπει να ακούει και όχι να μιλάει. Υπάρχουν οι στιγμές που θα πρέπει να μιλήσεις περιορισμένα να πει συγκεκριμένε κουβέντες, συγκεκριμένα λόγια, ωφέλιμα λόγια, προκειμένου να διδάξεις και να μην χλεβαστής Να ωφελήσει και να μην δυσαρεστήσεις. Υπάρχουν τα λόγια εκείνα τα οποία μπορούν να είναι περισσότερα τα οποία όμως θα πρέπει να πεις σε συγκεκριμένο ακροατήριο, σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Επί παραδείγμα η μητέρα να μιλήσει στο παιδί, ασφαλώς και να του πει περισσότερα λόγια. Η μητέρα οφείλει να μιλήσει στο παιδί. Ο διδάσκαλος οφείλει να μιλήσει στο παιδί. Ο μεγαλύτερος οφείλει να διδάξει το μικρότερο. Υπάρχουν επίσης εκείνα τα λόγια τα οποία εγκρίνονται και προσυπογράφονται από το Θεό είναι τα λόγια που ο Κύριος ονόμασε, ονόμασε τα άλατη ηρτημένα τα λόγια δηλαδή που νοστιμίζουν τη σχέση των ανθρώπων την ωφελούν όπως το αλάτι στο φαγητό Υπάρχουν όμω και εκείνα τα λόγια τα οποία βλάπτουν τη σχέση των ανθρώπων. Υπάρχουν οι ύβρις, υπάρχουν οι βλασφημίες, υπάρχουν οι κακολογίες, υπάρχουν οι βομολογίες, υπάρχουν τα λόγια εκείνα τα οποία πικραίνουν, υπάρχουν τα λόγια εκείνα τα οποία εκνευρίζουν, υπάρχουν τα λόγια εκείνα τα οποία διχάζουν, υπάρχουν τα λόγια εκείνα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα μεταξύ των ανθρώπων. Βλέπετε λοιπόν πόσα λόγια υπάρχουν. Και όλα και άλλα. Υπάρχουν λόγια. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει λέει ο λαός. Ακριβώς για να μας πει το ίδιο ακριβώς που μας λέει εδώ η Αγία Γραφή. Με τα λόγια σκοτώνεις και με τα λόγια οικοδομής. Με τα λόγια και με τα λόγια δίνει ζωή. Για φαντάσου, με ένα λόγο σου, με ένα λόγο σου, και αυτό δεν το λέω οικαστικά, υποθετικά, το λέω στην πραγματικότητα. Για φαντάσου, ένας λόγος πόσες ψυχές μπορεί να οικοδομήσει, αλλά και φαντάσου, ένας λόγος πόσους μπορεί να σκανδαλίσει. οι άνθρωποι έρχονται και στην εξομολόγηση αλλά και εκτός εξομολογήσεως να μου πούν ότι οφείλουν χάρη σε κάποιον άνθρωπο ευεργέτητους ο οποίος του είπε μία κουβέντα μόνο ένας λόγος λόγος Θεού λόγος Άγιος ο οποίος οικοδόμησε έφτιαξε μια ψυχή την καθοδήγησε στον δρόμο του Θεού ένας λόγος ο οποίος δρομο του θεου ενας λογος ο οποιος Αγίασε τον άνθρωπο διότι ο Λόγος δεν είσαι εσύ ο Λόγος δεν είναι δικό σου ο Λόγος είναι του Θεού ο Άγιος Λόγος είναι εκείνος που παίρνω μέσα από την Αγία Γραφή για να τον πω σε κάποιον εάν θέλω να τον ωφελήσω και αντίστοιχα σκέψου πόσοι άνθρωποι επικράθηκαν σκέψου πόσοι άνθρωποι σκανδαλίστηκαν οι άνθρωποι ενοχλήθηκαν, με πόσους άνθρωπους έκοψε την καλημέρα σου, με πόσους ανθρώπους εγχώρισες, που λέει ο λαός, τα τσανάκια σου, με πόσους ανθρώπους έγινες εχθρός. Γιατί, μια κουβέντα. Μια απρεπή κουβέντα, μια προσβλητική κουβέντα, μια κουβέντα σε χρόνο που δεν έπρεπε, μια κουβέντα στο περιβάλλον που δεν έπρεπε, Εδημιούργησε σχίσμα, εδη, εδημιούργησε εδιχασμό. Η ζωή και ο θάνατος εξαρτάται από τη γλώσσα. Η κόλαση και ο παράδεισος βρίσκονται και τα δυο μέσα στο στόμα μας. Στο μικρότερο αυτό μέλος, σε ένα από τα μικρότερα μέλη του σωματός μας, το οποίο όμω παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ψυχής μας. Εάν με ρωτήσετε να σας δείξω παραδείγματα επάνω σε όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα θα συνοψίσω όλα τα παραδείγματα στο υπόδειγμα του κυρίου μας εκεί θα δείτε το τέλειο υπόδειγμα εκεί θα δείτε πότε πρέπει να μιλάς πότε δεν πρέπει να μιλάς τί πρέπει να λες πως πρέπει να αποφθέκεσαι πως πρέπει να παρηγορεί, πως πρέπει να μαλώνεις πως πρέπει να είσαι απότομος μερικέ φορές αλλά και πως πρέπει μερκές άλλες φορές να είσαι συγκρατημένος στο υπόδειγμα του Κυρίου ο οποίος ήρθε εδώ στη γη για να μας δώσει τύπων και υπογραμμών, βλέπεις ακριβώς τον όλο χειρισμό της γλώσσας στην τέλεια μορφή του, διότι ο Κύριος είναι ο τέλειος άνθρωπος. Είναι εκείνος ο οποίος ουδέποτε ημάρτησε. Με τίποτα δεν αμάρτησε, ποτέ δεν αμάρτησε όλα στον Χριστό ήταν τέλεια δες τον λοιπόν να δεις ότι άλλοτε ομιλεί άλλοτε σιωπά ομιλεί στην επιτουόρους ομιλία ομιλεί εναντίον των γραμματέων και των φαρισαίων με σκληρά λόγια ομιλεί και παρηγορεί των λαών ομιλεί και παραμυθεί τους ανθρώπους της αμαρτίας του μετανοούν αλλά και σιωπά, σιωπά όταν δεν πρέπει να μιλήσει. σιοπά όταν ο Θεός κρίνει ότι υπάρχουν και στιγμές που όσο και αν προκαλείσαι να μιλήσεις, θα πρέπει να σιωπήσεις. Και αυτές τις στιγμές τις βλέπουμε εκεί στο Γολγοθά. Ο Κύριος είναι ο διδάσκαλος, είναι αυτός ο οποίος διδάσκει και φυσικά διδάσκει πρώτα με το παραδειγμά του, αλλά και με τη γλώσσα του, και με την ομιλία του. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το υπόδειγμα το οποίο προσφέρει σε μας τους ανθρώπους. Αφού λοιπόν η γλώσσα έχει τόσο μεγάλη αξία, τόσο μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο... Φανταστείτε τώρα αδελφοί μου πόση προσοχή θα πρέπει να δίνουμε σε αυτά τα οποία θα βγούν από το στόμα μας. Γιατί προσέξτε τα λόγια που θα πεις δεν ξαναμαζεύονται. Ο λόγος που θα πεις ακούστηκε όσο και να τρέχεις από το ίδιο δευτερόλεπτο άρχισε να τρέχεις. Δεν πρόκειται να τον προλάβεις, να τον συμμαζέψει. Κάποτε, επήγε σε ένα, σε ένα πνευματικό μία ψυχή να εξομολογηθεί. Μεταξύ λοιπόν αυτόν που εξομολογήθηκε είπε ότι ήταν συκοφάντρια. Εσυκοφαντούσε τους ανθρώπους ξέρετε είναι και αυτό ένα δαιμόνιο το μίσος μας η κακία μας αυτό που λέγαμε πριν το να νιώθεις τον άλλον αντίπαλο εχθρό σε κάνει πολλές φορές να λες ψηκοφαντικά λόγια δηλαδή ψευδή λόγια για τον άλλον να μην είσαι ειλικρινής το κατάλαβε η ψυχούλα αυτή πήγε στον ιερέα Λέει, Πάτερ, έχω αυτή την αδυναμία, αυτό το κακό. Τι λέει, κοίταξε, να πας στο σπίτι σου. Έχεις τις λεικότες; έχω λεικότες. Θέλω, λέει, να πάρεις μια κότα, να τη φάξεις και να μου τη φέρεις εδώ. Αλλά όταν θα έρχεσαι εδώ, θέλω τη μαδάσεις τον Δεν κατάλαβε αυτή. Αυτή νόμισε ότι ο παππούλης θέλει παισκέση. Νόμισε ότι ο παππούλης θέλει δώρο για την εξομολόγηση. Και σου λέει ο παπάς θέλει μια κότα ευχαρίστως να πάρουμε την καλύτερη. Το μυαλό τη δεν πήγε εκεί που θα πρέπει να πάει. Στα πούπολα δηλαδή. Εφισούσε αέρας έξω τρελός αέρας. Και αυτή η ερχόμενη προς την εκκλησία πάλι να φέρει την κότα στο παππούλι όπως τη είχε πει, την μαδούσε στον δρόμο. <Ρι> Όταν έφτασε ήταν η κότα μαδημένη. Παππούλι λέει στην έφερα την κότα. Της λέει δεν θέλω την κότα, θέλω τα πούπουλα. Τα πούπουλα, πού να να τα τα πούπουλα. <Ρι> δεν ακού τι γίνεται όξο, δεν ακούς αέρα, δεν μου πες στον δρόμο. Για να σου δείξω παιδί μου Της λέει Τι έγινε με τα λόγια που είπες Να σου δείξω το κακό Το οποίο έχεις κάνει Και το οποίο τώρα κακό δεν συμμαζεύεται Δεν συμμαζεύεται Κάνε όσες προσπάθειες θέλεις Σε ποιον την είπες την κουβέντα Όπου και να την είπες Μυστικό δεν κρατιέται αδελφοί Να Να λες Εκείνο που πρέπει να πεις και εκείνο που δεν πρέπει να πεις, μην ανοίγεις το στόμα σου. Για ένα μυστικό να είσαι ασφαλής, το μυστικό της εξομολογήσεως. Εκεί μέσα, εκείνο το μυστικό δεν πρόκειται να προδοθεί. Και αν προδοθεί, άλλος θα πληρώσει. Για σκέψου λοιπόν ένα αμάρτημα σας ανέφερα τώρα. Τη συκοφαντία που βγαίνει από τη γλώσσα σου. Το φοβερό αυτό, αυτό εγώ το ονομάζω, ξέρετε πώς το ονομάζω, δολοφονία δια της γλώσσης. Η συκοφαντία είναι η δια της γλώσσης δολοφονία. Σκοτώνει τον άλλον. Τον διασύριση Συκοφαντία σημαίνει την Αγία γυναίκα να την πει πόρκη. Την τίμια, τον τίμιο να το πεις διεφθαρμένο. Δεν μαζεύεται αυτό. Πόσοι άνθρωποι έχουν κλάψει και έχουν αναστενάξει με τέτοιες κουβέντες, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Σκέψου λοιπόν τώρα αμαρτήματα δια της γλώσσης. Ψηκοφαντία, κατάκρισης, κακολογία, βλασφημία, ύβρις, βομολογία, καταλαγιά, ψεύδος. Να γιατί λέει θάνατος και ζωή εν χειρή 90% των αμαρτιών γίνονται για τι γλώσσης. Με τα υπόλοιπα μέλη του σωματό σου ασφαλώ και τα αμαρτύσει, αλλά είναι πολύ λιγότερε οι αμαρτίε. Και με τα χέρια μαρτάνει και με τα πόδια μαρτάνει και με τα μάτια μαρτάνει και με το λογισμό μαρτάνει και με τα αυτιά μαρτάνει και με τη μύτια μαρτάνει, με όλο στο κορμμία μαρτάνει αλλά περισσότερο και πάνω απ' όλα κατά 90, 95 των αμαρτιών αμαρτάνε δι' αυτοίς γλώσσες. Θάνατος και ζωή εχει ρί Και πρόσεξε τι λέει παρακάτω. Είναι. Οι δε κρατούντες αυτοίς Έδονται τους καρπούς αυτής ποιος σημαίνει αυτός ο λόγος αυτός λέει που ξέρει και βάζει χαλινάρι στη γλώσσα και ξέρει να τη συγκρατεί οι κρατούντες αυτή, αυτοί που την κρατάνε τη γλώσσα τους την ελέγχουν τη γλώσσα τους όπως είδες το ατίθασο άλογο πως το κρατάς το χαλινάρι. Το χαλινάρι δεν πάει πουθενά αυτός λοιπόν που κρατάει τη γλώσσα της έχει βάλει χαλινάρη ξέρει και πότε θα μιλήσει και τι θα πει και πώς θα το πει και πόσα θα πει και τη συγκεκριμένη στιγμή αν πρέπει να μιλήσει ή δεν πρέπει να μιλήσει αυτός θα δοκιμάσει γρήγορα γρήγορα τους καρπούς τους τους καρπούς από τη συγκράτηση αυτή της γλώσσας πείτε μου και να σας πω και εγώ τη δικιά μου την εμπειρία μετάνιωσες ποτέ που δεν μίλησες ποτέ εγώ ενώπιον κυρίου σας το εξομολογούμε δεν μετάνιωσα ποτέ μερικές φορές ο εγωισμός μου στεναχωρήθηκε μέσα μου και μου είπε θα πρέπει να μιλήσεις εκείνη τη στιγμή να πεις αυτό που έπρεπε να πεις να τον καυστηριάσεις αυτόν να τον κολλήσει στον τοίχο αλλά η ήρεμη ανάλυση του προβλήματος με έκανε να μην μετανιώσω που δεν εμίλησα. Ίσα ίσα πάντοτε δικαιώθηκα αφού δεν εμίλησα. Δεν εμίλησα. Για πες μου όμως, το αντίστροφο πόσες φορές μετενόησες που μίλησες και αν δεν είναι πάντοτε πάντοτε θα σας πω ότι είναι το 99% που μιλήσαμε πόσες φορές είπες γιατί να το πω γιατί να ανοίξω το μου το στόμα γιατί να ανοίξω την καταραμένη μου τη γλώσσα να την αφήσω να μιλήσει και γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος μια σοφή φράση λέει ο Κύριος σου έχει βάλει, λέει, στη γλώσσα σου, διπλό φραγμό. Ο πρώτος φραγμός, ο σκληρότερος φραγμός είναι τα δόντια. Που αν κάνει να ξεκινήσει να μιλάει, εσύ με τη λογική σου δάκωσε τη γλώσσα σου. δάκος Καλύτερα αντικόψεις με τα δόντια σου. Γιατί θάνατος και ζωή εγχειρεί γλώσσε. Αλλά και αν καταφέρει να ξεφύγει από το φραγμό των οδόντων, κοίταξε τουλάχιστον να την περιφρουρήσεις με το φραγμό των χειλαίων. Βλέπετε οι Άγιοι άνθρωποι πως έβλεπαν, πως έβλεπαν με την θεωρία των πραγμάτων από πνευματικής απόψεως. Εσύ τι λε, το στόμα έχει, το στόμα το έχουμε, τα δόντια τα έχουμε να μασάμε, να τρώμε, τα χείλη τα έχουμε για να γλυφόμαστε, ξέρω εγώ τι άλλο λες. Ούτε για να γλύφεσαι τάξη τα, τα χείλη, ούτε για να μασά τάξη τα, τα δόντια. Τα δόντια τα έχει και για να μασήξει την τροφή σου, αλλά την έχεις, τα έχει και για να μασήξει τη γλώσσα σου μερικέ φορέ που πετάγεται σαν το φίδι, το ιωβόλον, το δηλητηριώδε που σπέβδει να ρίξει δηλητήριο να χαλάσει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ποτέ λοιπόν δεν θα μετανιώσεις που δεν μίλησες. Πάν πολλές φορές θα μετανιώσεις που μίλησες. Και γρήγορα όπως σου είπα θα γευθείς τους λυκίδατους καρπούς από το ότι δεν μίλησες. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπετε η σπουδαιότερη από τις αρετές μία μάλλον από τις σπουδαιότερε αρετές του μοναχού που μπαίνει στο μοναστήρι και του σωστού χριστιανού είναι να μην μιλάει να μην μιλάει οτι και να ακούσεις οτι και να ακούσεις οι παλαιότεροι γέροντες ήταν πολύ αυστηροί οι παλαιότεροι ασκητές πολύ αυστηροί Ακριβώς διότι η γλώσσα έχει δηλητήριο. Ακόμα και εκείνο που νομίζεις ότι ωφέλησες μπορεί να έχεις βλάψει ανεπανόρθωτα. Και ποιοι είναι οι καρποί, οι γλυκύτατοι καρποί τους οποίους θα απολαύσεις ρώτησε τον πατέρα Ορφύριο που έμεινε σας είπα καιρού έμεινε πέντε χρόνια αμίλητος το θεωρούσανε μουγκός το Άγιον Όρος ρώτησε τον να πεις και δεν θα το ρωτήσει έχει δεν χρειάζεται να το ρωτήσει. η καρπή ποι είναι η καρπή Ορίστε. θαύματα έκανε χάρη προορατικό χάρισμα φοβερό που άγιοι, οι παλαιότεροι άγιοι οι τεράστιοι άγιοι χρυσόστομος βασίλειος δεν είχαν τέτοιο χάρισμα σαν του, σαν του πατρός Πορφυρίου για κανένα δεν αναφέρεται το προορατικό, το προφητικόν που είχε ο πατήρ Πορφύριος. Πώς το απέκτησε? Του κάνει ο Θεός χάρη? Όχι αδελφί μου. Γιατί ο Θεός δεν κάνει χάρες. Ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Κύριος το χάρισμα το δίνει ανάλογα με τον αγώνα που κάνεις στην παρούσα ζωή. Και το να συγκρατήσεις τη γλώσσα σου είναι φοβερός αγώνας. Οι κρατούντε αυτή έδονται του καρπού. Αυτή θα τον δοκιμάσει το γλυκίδατο καρπό από τον αγώνα που έκανε να συγκρατήσει τη γλώσσα σου και θα δει πόσε φορέ θα μακαρίσεις τον εαυτό σου και θα πει Σε ευχαριστώ, Θεό μου που με φύλαξε και δεν μίλησα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή που με έσπρωχνε η μανία μου, το μίσο μου, ο δαίμονας. με έσπρωχνε να μιλήσω. Σε ευχαριστώ που με συγκράτησε γιατί τώρα θα έκλεγα και θα θρηνούσα επάνω στα συντρίμια τα οποία θα είχα κατεδαφίσει με την άθλια τη γλώσσα μου και τώρα φεύγουμε από τη γλώσσα φεύγουμε από τη γλώσσα και πάμε σε σας τις γυναίκες πάμε σας έχω πει εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ, ο Κύριος είναι μάρτης, το ξέρει, γιατί έχετε πολλά προσόντα, είστε ευαίσθητες, είστε χαριτωμένες, οι σχέση σας πάντα με τον Θεό είναι πιο καλή από ό,τι είναι ημών των ανδρών, γι' αυτό πάντοτε βλέπεις στις εκκλησίες περισσότερες γυναίκες και λιγότερους άνδρες. Η γυναίκα έχει μία, θα έλεγα, μεγαλύτερη κλίση προς τον Θεό. Η ανασφάλειά τη, οι πτώσει τη, η πτώση της έβα την έχει κάνει πλέον να μην θέλει να φεύγει κοντά από τον Θεό. Να αισθάνεται αυτή την ευλογημένη ασφάλεια. Αλλά! Αλλά Ένα μυστήριο πράγμα Δεν βρίσκεις γυναίκα καλή Άλλο και τούτο το πάλι Θα μας τρελάνει θα μου πείτε απόψε Από τη μια μας τις επενείς Από την άλλη Μας λες άλλα πράγματα Δεν τα λέω εγώ. Εδώ η Αγία Γραφή. Σε ένα στίχο, όχι σε αυτό που θα διαβάσουμε, σε ένα άλλο στίχο, ξέρετε τι λέει. <σκυρίζει> Έψαξα, λέει ο Σολομόν, μεταξύ εκατό ανδρών ευρήκα ένα καλόν, μεταξύ χιλίων γυναικών μία. Αλλό και τούτο πάει. Δεν λέω εγώ. Τα λόγια της Γραφής δεν αμφισβητούνται. Εγώ σας είπα, σας εκτιμώ, σας αγαπώ. Ναι, με έχει βαρύτητα ο λόγο της Αγίας Γραφής, αλλά πιστέψτε με ότι εγώ έχω βρει γυναίκες καλές. Πώς συνέβη, δεν μπορώ να το ξέρω. Ευδόχησε ο Κύριος. Ναι, έχω βρει πραγματικές, σωστές γυναίκες, αξιόλογες γυναίκες. Αλλά πρόσεξε. Είναι σπάνια αυτή η γυναίκα. Η γυναίκα η καλή είναι σπάνια. Είναι μέσα στα χαλίκια το διαμάτι. Η γυναίκα η καλή μην γελάστε. Να την πετύχεις είναι σαν να σου δώσω ένα τσουβάλι με φίδια και να σου πω μέσα στα πίδια είναι και ένα χέρι βάλτε το χέρι σου και πιάσε το χέρι χωρίς σε τσιπήσουν τα πίδια δεν είναι δυνατόν. δεν είναι δυνατό μέχρι να βρεις το χέρι θα σε έχουν χιλιοφάει τα άλλα φίδια ως εύρε γυναίκα λέει εδώ ως έβρε γυναίκα αγαθήν, έβρε χάριτας. Σε άλλο σημείο λέει, ως έβρε γυναίκα, έβρε θησαυρών. Σας έχω πει κάτι και θα σας τα λέω, θα πεθάνω, θα, την, θα ακούτε τη φωνή μου ακόμα και από τον τάφο μέσα θα περνάτε και από το κημητήριο που θα είμαι και θα ακούτε τις κραυγές μου ακόμα, θα φωνάζω, θα φωνάζω από μέσα από τον τάφο, θα φωνάζω. Έχετε δώρα από τον Θεό πολλά. Αλλά προσέξτε, τα δώρα που έχετε από τον Θεό είναι και τρομερά επικίνδυνα. Τα οποία δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Και όχι μόνο δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Αλλά πολλές φορές από αφέλειά σου από άγνοιά σου δεν τα χειρίζεσαι σωστά. θυμάστε που σας είπα πολλές φορές να παρακαλάτε τον Θεό ποτέ να μην μπείτε στο άγιο Όρος θυμάστε που σας το είπα εσείς θα τα παρακαλάτε τον Θεό οι σοβαρές οι σοφές γυναίκες εσείς τα παρακαλάτε τον Θεό μην αισθάνεστε αδικημένες που είσαστε έξω από το Άγιο Όρος μην αισθάνεστε αδικημένες θέλετε να σας πω να σας πω τι να σας πω η ώρα πήγε αυτά τι ώρα σας πω κοιτάτε τι γίνεται στα άλλα προσκυνήματα πηγαίνετε να δείτε να μην σα πω περισσότερα πήγαινε εδώ κοντά μακριά της Παναγίας Μεθάβλου πήγαινε εδώ πάρω στο χειροκομιό να δεις τι γίνεται και αν είσαι αντικειμενική να μου πει το πρόβλημα ποιο το δημιουργεί η άντρε η οι, οι γυναίκε. πήγαινε στην Τίνο πήγαινε στο σπάτα εδώ στο Άγιο Νικόλω όπου θες πήγαινε έχετε χαρίσματα αλλά πολλές φορές αυτά τα χαρίσματα είναι τρομερά επικίνδυνα ο Κύριος σας έχει δώσει εκείνα τα χαρίσματα που πρέπει να είστε ελκυστικέ προς τους άνδρες Πρέπει να είστε. Όμω έλα που αυτά τα χαρίσματα θα πρέπει να τα προσέχει με ακρίβεια χίλιο το μέτρο. Γιατί. Γιατί εκείνο που σου έδωσε ο κύριο πρόσεξε. Γιατί είναι τρομερά επικίνδυνο να σκανδαλίσει κιόλα. Με μία απρόσεκτη κινησή σου, με ένα απρόσεκτο δυσιμό σου. με μία απρόσεκτη ματιά σου, με ένα απρόσεκτο μπερπάτημά μαυτι... ε, ε, σου, βάτισμά σου. Πόσοι έπεσαν. Πόσοι έπεσαν, εμένα ρωτάτε. Εμένα ρωτάτε. Ανατρέξτε στην ιστορία να δείτε τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που έπεσαν από τέτοιε συμπεριφορέ γυναικών άλλοτε αθώες και άλλοτε αισκεμένες για να βρεις αγαθή γυναίκα λέει εδώ ο σοφός Σολομών ο Κύριος δηλαδή ο του Σοφού Σολομών πρέπει, πρέπει να ψάξεις πολύ διότι η αγαθή γυναίκα πρέπει να προσέχει τα χαρίσματα που έχει από το Θεό να τα προσέχει ως κόρηνο φθαρμού πως προσέχει το μάτι σου για να μην μπει μέσα ένα σκουπιδάκι γιατί τότε αμέσως δεν μπορείς να σταθείς κλαίει το μάτι σου συνεχώς μέχρι να βγει αυτό το σκουπίδι από μέσα έτσι πρέπει να είσαι εσύ η γυναίκα να τα εκτιμήσεις τα δώρα του Θεού σου είπας έχει κάνει ελκυστική ο Κύριος απέναντι στον άντρα ελκυστική αλλά όπως είπαμε πρόσεξε γιατί το ελκυστική δημιουργεί και άλλα προβλήματα μεγάλα προβλήματα τρομερά προβλήματα διάλυση οικογενειών καταστροφή ψυχών Και άλλα πάρα πολλά τα οποία θεωρώ ότι είναι και περιορισμένος ο χρόνος μου να σας αναφέρω αλλά ίσως είναι και λίγο το περιβάλλον τέτοιο που θα πρέπει και εγώ να είμαι λίγο συγκρατημένος στη γλώσσα Ο έβρε γυναίκαν αγαθήν έβρε χάριτας να βρεις γυναίκα καλή να βρεις ευλογημένο άνθρωπο να βρεις εμνή συνετή γυναίκα, να, βγει, να βρεις προσεκτική γυναίκα, να βρεις γυναίκα η οποία κυκλοφορεί με τα μάτια χαμηλωμένα, να βρεις γυναίκα η οποία να προσέχει τον εαυτό της όχι να βάφεται αλλά να μην βάφεται. Να βρεις γυναίκα με συσκολή. Αυτό είναι κοιμήλιο ιερό, ειδικά στη σημερινή εποχή. Να βρεις γυναίκα η οποία να ελέγχει τα λόγια της. Αυτό είναι δεν περιγράφεται. Αυτό είναι σπάνιο, σπανιότατο. Ο έβρε γυναίκα αγαθήν έβρε θησαυρών έβρε χάριτας και σε παραπέμπω να βλέπεις εσύ η γυναίκα συνεχώς την κυρία Θεοτόκο τι να είναι το αιώνιο πρότυπό σου. Την είδε κοίτα πως είναι τιμένη Πού είναι, πού έχουμε την εικόνα της. Να, κοίτα πως είναι τιμένη. Μόνο εδώ το προσωπό τη φαίνεται. Και τα χέρια της λείπε. Τίποτε άλλο. Γιατί έτσι τυχαία λες. Έτσι τυχαία. Λες να μην έχει σημασία αυτό. Διάβασε τους Αγίους Πατέρες διότι όντως η Αγία Γραφή δεν μας λέει πολλά πράγματα για την υπεραγία Θεοτόκο. Διάβασε όμως τους Αγίους Πατέρες οι οποίοι έχουν διαβάσει και τα απόκριφα βιβλία έχουν διαβάσει και τα βιβλία αυτά τα οποία θεωρούνται παράδοσης της Εκκλησίας αλλά δεν τα, έχει, η, δεν, τα έχει, δεν τα έχει αναγνωρίσει η Εκκλησία ως Αγία Γραφή. Διάβασε να δεις. Να δεις ποια ήταν. Διάβασε να δεις πόσα έλεγε διάβασε να δεις πως κοιτούσε, διάβασε να δεις πως περματούσε, διάβασε να δεις ποιες ήταν οι φιλενάδες της, διάβασε να δεις. <Τι> Θες να σου πω κάτι, <Τι> να πέσει από τα σύννεφα να πέσεις. <Τι> Όταν πέθανε η υπεραγία Θεοτόκος στην κηδεία της, πέρα από τους Αγίους Αποστόλους που εμάζευσε ο Κύριος, δύο-τρεις γυναίκες φιλαινάδες ήταν, κανείς Δεν Είχε κόσμο εκεί της. Γιατί, γιατί έζησε στην Αφάνεια. Ο της θησαυρός. Ξέρεις, λέει μία χαρακτηριστική κουβέντα ο λαός το χρυσάφι λέει που το βλέπει συνέχεια ο ήλιος κάποια στιγμή χαλάει. Τι σημαίνει αυτό. Μεγάλη σοφή κουβέντα αυτή. Θέλει να παραμείνεις χρυσός. Με αξία μην κρυμμένους. Να μη σε ξέρουν οι άνθρωποι. Να σε ξέρει μόνο ο Κύριος. Στην κυρία της. Να εδώ μέσα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έρθει κατά επανάληψη μαζί μου κάτω στους αγιούς τόπους. Μας το λένε κάτω στους αγιούς τόπους. Γιατί πηγαίνουμε εκεί στα μέρη που πέρασε η Υπεραγία Θεοτόκος. Πήρε πηγαίνουμε. Στην κηδεία της, πέρα από τους αγιούς Αποστόλους ζήτημα να ήταν δηλαδή καμιά δεκαπενταριά, 18 άτομα. Αυτή ήταν η κηδεία της. Γιατί δεν θα μπορούσε να έχει πιάσει φιλίες λες Δεν θα μπορούσε να έχει κάνει τον κύκλο της λε. Δεν είχε η Περαγία κοσταφόντα Να φτιάξει κύκλους Να γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέρον; Δεν θα μπορούσε Πώς θα μπορούσε Αλλά Το χρυσάφι στον ήλιο είπαμε χάνει την αξία του Παραδειγματίσου λοιπόν Παραδειγματίσου Από αυτόν Τον θησαυρό την υπεραγία Θεοδόκο και για να μην θεωρείς και κάτι άλλο που το λένε πολλές φορές δυστυχώς κάποιες ανόητες γυναίκες λέει ο Θεός «Α, είναι η ο Θεός» Όχι δεν είναι η ο Θεός, με συγχωρείς Ψαΐσα, περισσότερο από τον Κύριο δεν σε αγάπησε κανείς Εκείνος είπε το «ΟΟΥ ΚΕΝΙ και ΚΕΘΗΛΗ» Εκείνος είπε ότι η γυναίκα είναι ίση με τον άντρα. Γιατί εσά, τι γυναίκε, σα είχαν πράγματα σας είχαν παλαι στην παλαιά εποχή. Αν πα στη Μιταλ... στην παλιά Ρώμη, στην αρχαία Ρώμη, η γυναίκα ήταν ρες πράγμα. Ο άντρα δεν του άρεσε, δεν του άρεσε, έμενε στο βαλκόνι σαν μια κλωτσά, έπεφτε από το βαλκόνι, παίρναγε το σκουπιδιάρι που κάπου την έπαιρνε και τελείωσε. Καμία αξία. Εκείνο που έδωσε αξία στη γυναίκα είναι ο κύριο. Εκείνο σα αγάπησε και βλέπεις για να μην παραπονιέσαι το κορυφαίο πρόσωπο μετά τον Κύριο είναι μια γυναίκα υπεραγία τόσο. Τι άλλο θέλεις τι περισσότερο θέλεις από αυτό και βλέπεις τι λέει παρακάτω για να κλείσουμε γιατί ήδη σας έχω πάρει 10 λεπτά σας προειδοποιώ να με συγχωράτε λοιπόν έλαβε λέει παρακυρίου η λαρότητα είναι τα χαρίσματα που σας είπα. Εκείνα τα χαρίσματα τα οποία έδωσε ο Θεός προκειμένου να σε κάνει ο Θεός ελκυστική, γιατί θα παντρευτείς κάποια στιγμή. Θα κάνεις οικογένεια, θα κάνεις παιδιά. Να έχεις αυτή τη φυσική χάρη, την ηλαρότητα, το γλυκή πρόσωπο. Να είσαι προσιτή. Αλλά το πόσο προσιτή και σε ποιους προσιτή αυτό οφείλεις να έχεις την τέλεια γνώση της αληθείας, προκειμένου να ξέρεις να βαδίζεις πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο του Κυρίου. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας, <Κι> με τον καλό το ερχόμενο Σάββατο.